Avanti popolo, alla riscosa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionfera. Bandiera rosa la trionfera. Bandiera rossa, la trionfera. Το λιντσάρισμα του πεσμένου αστυνομικού στο ολόστρωμα. Που είδαμε όλοι είναι μια εικόνα συγκλονιστική. Είναι πράξη κατά δικαστέα Δεν είναι πράξη διαμαρτυρόμενου λαϊκού κινήματος αυτή. Δεν πρέπει να είναι. Σε καμία περίπτωση και ποτέ. Η εικόνα του εμόφυρτου αστυνομικού στο δρόμο δεν με χαροποιεί, δεν με ικανοποιεί, δεν πανηγύρισα χτε βράδυ βλέποντα αυτό το θέαμα. Η εικόνα του χτυπημένου αστυνομικού στο έδαφο μου προκαλεί θλίψη και απογοήτευση. Είναι μια αποκρουστική εικόνα. Θλίψη, απογοήτευση όμω μου προκαλεί εικόνα κάθε ανθρώπου που τον λιτσάρουν όταν αυτό είναι πεσμένο στο έδαφο. Κάθε εμόφυλ του, ανήμπορου, πεσμένου, χτυπημένου στο δρόμο ανθρώπου. Θλίψη και οργή μου προκάλεσε και η προχθεσινή εικόνα του αστυνομικού που χτύπαγε ανηλαιώ τον πεσμένο κάτω διαδηλωτή στη Νέα Σμύρνη. Περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον τραυματή αστυνομικό, θύμα μια κυβέρνηση που παίζει επικίνδυνα παιχνίδια για να βγει από τη γωνιά που είναι στριμωγμένη. Περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον τραυματία μεταπτυχιακό φοιτητή. της Κυριακής στη Νέα Σμύρνη, θύμα μια κυβέρνησης που παίζει επικίνδυνα παιχνίδια για να βγει από τη γωνιά που είναι στριμωγμένη. την ιστορία των κοινωνιών υπάρχει μεταξύ άλλων ένας άγραφος κανόνας. Η κρατική βία και καταστολή κάποια στιγμή παίρνει απάντηση. Η θεσμοθετημένη βία του ισχυρού, των μηχανισμών του κράτους δηλαδή, κάποια στιγμή παίρνει απάντηση. Έτσι απαντά ο άνθρωπος, έτσι απαντά ακόμη και ένα ζώο. Αυτή η απάντηση δεν είναι χαλαρή, δεν είναι κομψή, ούτε συνετή, ούτε κόσμια. Δυστυχώ, ή ευτυχώς η απάντηση αυτή είναι συνήθω ανάλογη της αρχικής κρατικής βίας και πυγμή. Θέλω να πω, βεβαίω είναι συγκλονιστική εικόνα ενός εμόφιρ του πεσμένου στο έδαφος, αλλά δεν είναι η μοναδική εικόνα. Δεν γίνεται να σταθούμε μόνο σε αυτή την εικόνα, να σβήσουμε ό,τι προηγήθηκε και να μείνουμε μόνο σε αυτή την αποκρουστική έτσι και άλλη εικόνα. Από την πρώτη μέρα που η Νέα Δημοκρατία βγήκε και πάτησε ο Χρυσοχοήτης στο πόδι του στο Υπουργείο. Είναι διάχυτο ένα τώρα θα σα λιώσουμε, για να μην πω το άλλο που ακούστηκε και χθε. Είναι εμφανέ, όλο αυτόν τον καιρό, σχεδόν δύο χρόνια, ένα δάχτυλο που συνεχώ κουνιέται πάνω μα, ένα λεκτικό τσαμπουκά, μια διαρκή προειδοποίηση, σαν να είμαστε μαθητούδια και μας μαλώνει ο χουντικό γυμνασιάρχη. Ο Σερίφης, χρυσοκοίδη και οι κάτω, με σειρά δηλώσεων και νόμων, προσπαθεί να μαντρώσει την κοινωνία που σύμφωνα με ένα παροχημένο αφήγημα, έχει ξεφύγει. Από κοντά του, όλοι οι γραβατωμένοι Τα νεοχουντικά, σαπρόφητα βουλευτήκη και λοιποί που ψελίζουν εθνικιστικέ αρλούμπε και ξερνάνε μουχλά με κάθε του εμφάνιση. Αυτό, αγαπητοί νεοχουντέι, δεν είναι δυνατόν να περάσει έτσι. Αυτό δεν είναι δυνατόν να κρατήσει και άλλο. Η εικόνα του πεσμένου αστυνομικού είναι συγκλονιστική. Το είπαμε πολλέ φορέ, θα το πούμε. Και δεν θέλω να μπω στη λογική συμψηφισμών. Αλλά δεν μπορώ να μην μπω σε αυτή τη λογική. Συγκλονιστική είναι και η εικόνα του μεταπτυχιακού φοιτητή προχτέ. Να φωνάζει: Πονάω, πονάω. Συγκλονιστική είναι η εικόνα του φοιτητή στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, πριν 10 μέρε περίπου, που τον σέρνουν ημίγυμνο με το κεφάλι να χτυπάει στο δρόμο. Συγκλονιστική είναι και η εικόνα του δικηγόρου προχτέ, όταν ο ματατζή έβριζε τη μάνα του Πουτάνα. Συγκλονιστικέ είναι πολλά χρόνια τώρα, δεκάδε εικόνε πεσμένων, χτυπημένων, εμόφιρδων διαδηλωτών στο έδαφο. Ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έχουμε συνεχώ τέτοιε. Συγκλονιστικέ εικόνε. Δεν θέλω να τα βάλω στη ζυγαριά, αλλά δεν μπορώ να μην τα βάλω στη ζυγαριά. Και η ζυγαριά, στη μία πλευρά, είναι γεμάτη με μόλοπε, τραυματισμένους, χτυπημένου, ματωμένου, ενώ στην άλλη έχει μπατσικό νταϊλίκι, αστυνομικού με δακρυγόνα, κλοτσχέ, γκλοπ, πτυσσόμενα ή μη. Ανισοβαρή η ζυγαριά. Για όλου αυτού του αιμόφυρδου, του διαδηλωτέ, πολλέ φορέ δεν έχει βρεθεί ασθενοφόρο, όπω βρέθηκε χτε και πολύ σωστά να πάει στον πεσμένο αστυνομικό. Όταν οι αιμόφιρτοι είναι διαδηλωτέ, μεταφέρονται με την κλούβα και πολλέ φορέ δέρνουν και σπρώχνονται, αλυσοδεμένοι μέχρι να πάνε εκεί, αν και χτυπημένοι. Για όλου αυτού του αιμόφιρτου δεν έκανε διάγγελμα κανεί. Ούτε για τον προχθεσινό τραυματισμό του μεταπτυχιακού φοιτητή, την Κυριακή στην πλατεία τη Νέα Μύρνης από κρατικό όργανο, έγινε διάγγελμα από τον επικεφαλή του κρατικού οργάνου, τον Πρωθυπουργό. Αυτέ οι στιγμέ πρέπει να επικρατήσει από Αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Οι θλιβερέ εικόνε βία που είδαμε όλοι απόψε στην Αθήνα πρέπει να είναι οι τελευταίε. Και η ζωή ενό συμπολίτη μα, του νεαρού αστυνομικού που κινδύνευσε, να μα αφυπνήσει. Βεβαίω, να μα αφυπνήσει η ζωή του αστυνομικού που κινδύνευσε χτε το βράδυ, αλλά σε αυτόν τον τόπο και επικυβερνήσεώ του, κυριάκου Μητσοτάκη, κινδυνεύουν πολλέ ζωέ. Αυτέ οι ζωέ να μην μα αφυπνήσουν. Και σε όσου επιχειρούν να σπείρουν το μίσο και το διχασμό στην κοινωνία. Για να καλύψουν το δικό του αδιέξοδο, όπω έκανα και στο παρελθόν απαντό το εξή. Το βράδυ των εκλογών τη 7η Ιουλίου του 2019, τόνισα ότι είμαι εδώ για να εγγυηθώ την ενότητα, την ασφάλεια και την ευημερία όλων των Ελλήνων. Αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να μα διχάσει, δεν θα αφήσουμε κανέναν να μα γυρίσει πίσω. Σε καθρέφτη μιλούσε μάλλον όλα αυτά τα έλεγε σε καθρέφτη στην κάμερα που είναι και καθρέφτη. Κατά πολλέ έννοιε. Μετά το χτύπημα τη Κυριακή, στον φοιτητή, μεταπτυχιακό όπω μάθαμε στην πορεία, μετά το χτύπημα τη Κυριακή, ο Κυριακό Μητζοτάκη δεν απέπεμψε τον αρμόδιο υπουργό, δεν ξήλωσε την ηγεσία τη αστυνομία, δεν πέταξε έξω του αστυνομικού που χτύπησαν, δεν ζήτησε συγγνώμη από τον τραυματία. Αν είχε κάνει όλα τα παραπάνω, θα είχε νόημα και το χθεσινό του διάγγελμα. Το χθεσινό διάγγελμα άργησε δύο μέρε. Και γι' αυτό δεν έπεισε. Τα κούφια λόγια για ενότητα χαϊδεύουν τι πατουσίτσε των οικογενειών, αλλά μέχρι εκεί. Αντί λοιπόν μια συγνώμη και ενό πρώτου διαγγέλματο στην Κυριακή, έβαλε του χάφχεδομικανισμού σε λειτουργία, κατηγορώντα όχι τι πράξεις του χτυπημένου φοιτητή, που δεν αποδεικνύονται έτσι κι αλλιώ, αλλά το φρόνημα, τα πιστεύω του, για να διαβάλουν τον τραυματία και να θωώσουν τους εγκληματίε αστυνομικού. Ναι, ο πεσμένο στο έδαφο αστυνομικό άξιζε το διάγγελμα. Ο πεσμένο φοιτητή προχθέ δεν το άξιζε. Τι είδου υπερασπιστή τη ενότητα είναι αυτό που θλίβεται μόνο από τη μία πράξη. Όταν τραυματίζεται αστυνομικό, κάνει διάγγελμα. Όταν τραυματίζεται πολίτη, εκδίδεις νον-πέιπερ εκδίδεις με χιδεότητε και ψέματα. Όταν πριν μήνε πέθανε ο 27 χρονος Βαγγέλης Μάγκο στο νοσοκομείο εξαιτία χτυπημάτων από αστυνομικού, ήταν μια συνηθισμένη μέρα στο μέγαρο Μαξίμου, χωρί διάγγελμα και χωρί έστω μια ελάχιστη συγγνώμη στην οικογένεια του νεκρού. Και τότε δεν δόθηκε συγγνώμη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έπρεπε στο διάγγελμά του να απολογηθεί και μαζί με αυτόν ο πολύς Μιχάλης Χρυσοχοίδης να μας πουν πως ο υφιστάμενός τους με την ευρεία έννοια αστυνομικό χαστουκίζει κοπέλα ενώ αυτή διαμαρτύρεται. Ήτανε εκδικητικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η αστυνομία όσου συνέλαβε μετά από κάποιο σημείο. Και μόλι είδαμε καρέ καρέ πόσο αστυνομικό σε αυτό το πλάνο χτυπάει την κοπέλα η οποία διαμαρτύρεται για την ανέτια προσαγωγή ή σύλληψη α, του νεαρού. Τώρα θα το ξαναδούμε αμέσω Και την φτωρά. υβρίζει. Εάν υπάρχει και ο φυσικό οίκο, την υβρίζει και όλο. Ναι. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη χθε έπρεπε στο του να απολογηθεί. Και μαζί με αυτόν ο Ξαναλέω, Μιχάλης Χρυσοχοίδης για ποιο λόγο οι φυστάμενοι τους αστυνομικοί απειλούν να σκοτώσουν και όχι μόνο τους διαδηλωτές. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη χτε έπρεπε στο διάγγελμά του να απολογηθεί και μαζί με αυτόν ο Πολίτη τρίτη φορά, Μιχάλης Χρυσοχοίδη. Για ποιο λόγο οι φυστάμενοι του αστυνομικοί όλο το βράδυ, σαν λισασμένα σκυλιά, κυνηγούσαν, τρομοκρατούσαν, χτύπαγαν, τσάκιζαν στο ξύλο όποιον έβρισκαν στα στενά τη Νέα Μύρνη. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 βίντεο, δεν θα τα δείτε σε κανένα κανάλι, μόνο στο διαδίκτυο αυτά κυκλοφορούν. Ποιο έδωσε το δικαίωμα. σε αυτούς να κάνουν αυτό το πονγκρόμ μέσα στη Νέα Σμύρνη ποιος τους έδωσε τον αέρα, ποιος τους έδωσε την εντολή γιατί χωρίς εντολή όλο αυτό το έσχος χθες βράδυ δεν γίνεται Κοίτατε πόσοι ήρθαν ρε παιδιά κοίτα πόσοι ήρθανε γαμού και κέρα το μέσα βραδιώτηκα Αφήστε εδώ κάτω Αφήστε κάτω Είναι γίνετε σπίτι μας. κάτι και από τα μπαλκόνια. Με τα κινητά που έχουν καταγράψει αρκετέ σκηνέ, εικόνε βιαιότητα στη Νέα Σμύρνη, ξαναλέμε, στη Νέα Σμύρνη. Όταν έχει εξαγριωμένο και οργισμένο όχλο, όπω χθε, σε κάποια σημεία τη Νέα Σμύρνης και όχι σε όλη τη συγκέντρωση, δεν στέλνεις κατά πάνω σε αυτόν τον όχλο μοτοσυκλέτε και αστυνομικού, γιατί είναι πολύ πιθανό να θρυνήσει θύματα και από τι δύο πλευρέ. Όπω έγινε χθε στη Νέα Σμύρνη, ήταν ένα πλήθο, αν έχετε δει το σχετικό βίντεο με τον τραυματισμό του αστυνομικού. Ήταν ένα πλήθος 500 περίπου ατόμων, έφτασαν τρέχοντες από, από έναν δρόμο ή μοτοσικλετιστές όπως κάνουν συνήθως μαρσάροντας με τσαμπουκά, με, ε, με δύναμη, εισβάλλουν μέσα, έχει γίνει πολλές φορές και χτυπάνε από τις μηχανές, αυτό έχει γίνει σε άλλες περιπτώσεις όχι χτες, χτυπάνε τον κόσμο και όποιον βρουν εκεί. Κάτι τέτοιο προφανώς πήγε να γίνει και για να διασπάσουν τον όχλο, γιατί ήταν πάνω από 500 άτομα. Ήταν θέμα χρόνου να συμπλακούν, προφανώς. Πάνω εκεί κάποιος χτύπησε τον έναν αστυνομικό, το βλέπουμε στο βίντεο, τον ρίχνει κάτω και ακολούθησε ο κανιβαλισμός. Όταν έχεις όχλο δεν στέλνεις τα πρόβατα εκεί μέσα γιατί θα σφαχτούν. Και λύκου να στείλει, πάλι θα σφαχτούν. Αν, και, αν, είσαι συγκροτημένη πολιτεία, αν είσαι συγκροτημένη πολιτεία, φροντίζεις να μην δημιουργηθούν οι αιτίε ώστε να υπάρξει ο εξαγριωμένος όχλος. Και ο ανηλεής ξυλοδαρμός και βασανισμός του πεσμένου κάτου νεαρού την Κυριακή στην πλατεία ήταν η αιτία της οργής. Όπως αιτία οργής είναι και η ακόλουθη κυβερνητική αντίδραση, ό,τι ακολούθησε μετά από, τον, από το χτύπημα του φοιτητή. με την απουσία συγγνώμης, με τα ρουφιανιλίκια βουλευτών, με τη χιδέα επικοινωνιακή μεθόδευση από τα γνωστά δημοσιογραφικά παπαγαλάκια που τα βλέπουμε και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες. Τι έγινε ακριβώς χθες; γιατί δεν πρέπει να χάσουμε και αυτό που συνέβη. Το γεγονός του αστυνομικού δεν θα με κάνει προσωπικά εμένα και φαντάζομαι πολλού άλλου να παραμερίσουμε... Το τι συνέβη χθες στη Νέα Σμύρνη Μεγαλή συγκέντρωση με επικυλομορφία Οργισμένο κόσμο Ευρηματικά συνθήματα πάθος και παλμό Ένα από αυτά τα συνθήματα ήταν Οι πλατείε είναι να γελάω και όχι να ακούω πονάω Σε αναφορά βεβαίως Με αναφορά στο, στο χτύπημα Στο ανηλές αυτό χτύπημα του φοιτητή Ένα άλλο σύνθημα Αν δεν αντισταθούμε σε κάθε γειτονιά Θα βγαίνουμε από το σπίτι μόνο για δουλειά Δυνατή απάντηση ήταν αυτό χτες, αποφασιστική απάντηση του λαού της περιοχής και των γύρω Δήμων. Στο Μητσοτάκη και στο φίλο του Χρυσοχοίδη, ότι όσα μάτια να φτιάξουν, όσα σώματα καταστολής, εμείς είμαστε μπροστά. Το Συνδικάτο Εκοδόμων Αθήνας έχει πορία ιστορία. Και ξύλο άτεξε, και εξορία ως και συνθήκη Τα νίκησε! Μόνο όρχη και αγανάκτηση μπορεί να μας προκαλέσει εδώ στη Νέα Σμύρνη, λίγα μέτρα πιο πάνω Η τρομοκρατία και ο άγριος, απόκλητος ξυλοδαρμός από τα σώματα γενοστολής στους κατοίκους της περιοχής. Το ξυλοφόρτωμα ενός νέου ανθρώπου ακόμα και με το πτυσόμενο κλπ και χωρίς έλεος Μόνο τις πολύ να, αυγητών, να Και αυτές, όπως και πολλές στιγμές στον τελευταίο καιρό, απέτυχε το αφήγημα που επαναλαμβάνουν συνεχώς η κυβερνητική. Ποιο είναι αυτό; Ο φταίει. Από την πανδημία μέχρι το ποτηλιάρισμα, αυτές. Χυτέ που ψωνίζεις, αυτέ που πα να αναπνεύσει την παραλία, αυτέ που σκέφτεσαι να διαδηλώσει, αυτέ που είσαι 18 η στην πλατεία, αυτέ που βγήκε στο παγκάκι με του φίλου, αυτέ που είσαι φοιτητή, αυτέ που ενημερώνεις από site και όχι από τα λιμπανιστήρια, αυτέ που είσαι αριστερό, αναρχικό ή κατσαρίδα ομουνιστή, αυτό το μίσο προ την κοινωνία θα σταματήσει εδώ. Πρέπει να σταματήσει εδώ. Πυροδοτή νεύρα, αυτό το αφύγημα, πυροδοτή στήρα ένταση. Πολύ στήρα ένταση. Άνθρωποι και τέρατα, όμως, δεν μοιάζουν. Κατήγω ένα πρωί μακριά απ' τα ψέματα Πρωτού με κλείσουν πάλι σύρματοπλευματά Θα βήσω μες στοχτές, κόσμο, Τα βήσω μεστόπες τους κατοδηγίτες σε πέθαμενο κόσμο φωνάδες και λιστές. Τα βήγω μη κοπάδια σου σπινούν με τάξικες ανάγκες που θα τους τυραννούν. της ερημινιάς δεν είναι κόσμος κούτος για μας χρόνια το έθμα λαού καθρέφτης είναι του ουρανού. Καθίσω ένα πρωί Διαλεκτική τα φύγω και θα αρχίσω δουλειά και πρακτική. Γιατί πολλοί και εκείνοι που μιλούν στην ίδια του πατρίδα, σαν πρόσφυγε ρωτούν. Διοκόμα το πορεί τον ουρανό να πει: Τη θάλασσα του ανθρώπου. Φίλοι εσείς της ερημηνιάς, δεν είναι πόσοπος που το ζωήκαμε Ανίκανη κυβέρνηση, δεν τη φταίνει οι πολίτε. Η ανικανότητά τη φταίει. Α μην μετακυλεί τι ευθύνε τη από κρίσιμη βδομάδα σε κρίσιμη βδομάδα και από κρίσιμο δεκαπενθήμερο σε κρίσιμο δεκαπενθήμερο και από το ένα lockdown στο άλλο lockdown. Α μην μισεί του γεμάτου από διαδηλωτέ δρόμου, αυτοί σώζουν την τιμή του λαού δεκαετίε τώρα. Α μετριάσει το μένο που νιώθει απέναντι σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο αυτού του τόπου. Επειδή είναι κυβέρνηση, δεν σημαίνει ότι δεν είναι μπάχαλη. Οι μικροί μπαχαλάκηδες προκαλούν ζημιά, οι θεσμικοί μπαχαλάκηδες προκαλούν καταστροφή και περισσότερη σεμνότητα στα κυβερνητικά στελέχη και τα... τις παρκετέζες στους δημοσιογράφους που τους ακολουθούν. Μην προκαλείτε, έχετε στα χέρια σας 6.843 νεκρούς μέχρι σήμερα. Θα ένα πρωί, να βρω το τέρμα μου, και δόξα Το ρούχο μιας γενιάς, το μαύρο τη δίχα μα τώρα το βγω μόνος πω γεννήθηκα και θέλω το δυνατός μακριά απ' τα ψεμάτα προβλούμε τι σου πάλι σύρματο βλέπματα. Εδώ είναι Ελλοφρένεια, ο Μάνο Ελευθέρου, αυτού του πολύ ωραίου και ιδιαίτερου στίχου, με το ρεφρέν να λέω ότι χρόνια το αίμα ενό λαού. Κάθρεφτη είναι του ουρανού, το έχουμε ακούσει αρκετέ φορέ, νομίζω πάντα ταιριάζει και πάντα έρχονται αφορμέ και αιτίε για να ακούμε αυτού του όμορφου στίχου. Πολύ περιγραφικού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελλοφρένεια στα παραπολιτικά. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνία. Radio-παπάκι-παραπολιτικά.gr Το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Θανάσισα Θανασόπουλο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.gr Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live με τα έχουμε και πολλά βίντεο από τη χθεσινή ημέρα και ένα πολύ αστείο που είναι οι παπάκιδε εκεί, οι αστυνομικοί με τα παπάκια και πάνε σε ένα πεζόδρομο και καταλαβαίνουν ότι μόλι φτάσουν στο τέλο του πεζόδρομου έχει κάγκελα ο Δήμο. Μπάρε μάλλον. και δεν χωράνε να περάσουν και δείχνουν την εκπαίδευσή τους την αρτιότητα, την αντίληψή τους για τα πράγματα, δείτε το έχει πολύ μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει έχει ε, με έτσι πλάκα αξίζει κανείς να το παρακολουθήσει να δει τι ακριβώς συμβαίνει μας βρίσκεται επίσης στο YouTube στο Official έχει και διάλογο από κάτω να κάνετε και εγγραφή στα podcast, στο Facebook παντού πρώτο μέρος του λαού αν υποψίαστο από για το τι θα γίνει το βράδυ χτες το βράδυ, μας πάει στις πρώτες διεφημίσεις. Ναι? Έλα, ρε! Έλα, πού είσαι, παιδί μου! Πού να είμαι, είμαι μπροστά στην καμάρα και έχουν κλείσει οι μπάτσει την πορεία. Απ' τη μία με κλούβε και απ' την άλλη με ζητάδε. Επέτρεψε λίγο, εσύ που έχει και βήμα, πες το τώρα. Ε, πού είναι το περίεργο. Το περίεργο που είναι? Ναι. Ότι δεν φέρανε τρίκυκλα ακόμα. Δεν φέρανε κοντζαμάνια, αυτό περιμένουμε. Α, θα έρθει και ο κοντζαμάνι εκεί γύρω, Ε μη σε νοιάζει. Όχι, γύρω θα είναι. έγινε το γόρι μου σε φιλόγλικα μου πάει. Έλα, καλά κουράγια. Από. Έλα. Κάτσε να κάνω στην άκρη γιατί μου με το μοντόριζε πάνω στην αλεξάνδρα. Με το μοντόρι μου ρέ. Κυνάνε με το μοντόρι πάνω στην Αλεξάνδρα. Έλα, έλα, έλα, και την πάντα τώρα μα. Πούς. Έλα. Καλλαρχία για το αυτοκίνητο που στην πανόρνο μου, αστυνομικώ, εντάξει. Δε, Ωραία, δεν κατάλαβα. Είδε να χτυπάει κανένε φανάρι, το αριστερό φανάρι χτύπη, σε λογικό. Ακριβώ, αυτό δεν α πω, το αυτοκίνητο, είχε αναρχικέ πυνακίδε. Είχε αναρχικέ ο... πυνακίδε, τι λέγανε. Ε, όλα αλφάδια ήταν το νούμερο πίσω. Δεν είχε καναρώ, κανένα ψήκα. Ένα έχει και αλφάδια μου πίσω αυτοκίνηση. το τότε σου φταίει μετά ο μπάτσο. Το αυτοκίνητο φταίει. Ε, εντάξει. Πού ξέρει ό,τι μπορεί να κάνει αυτό. Είναι, είναι από τις περιπτώσεις που το εμψυχών δεν φέρει κάποια ευθύνη. Μπορεί να φέρει ευθύνη. Γιατί είναι σε κατηγορία αμοιβάδα. Πού ξέρει ότι είναι. οργανισμό. Τι έπαθε το αυτοκίνητο. Τι έπαθε. Το έτρωγε ο κό***λος του. Το φανάρι του. Μ, μπράβο. Πρόσεξες τις πινακίδες του αυτοκίνητου. Τι ήταν αλφα αλφα. Όχι. Ήταν πινακίδες από την Πάτρα. Άρα. Από την Πάτρα. Και λίγα του έκανε. Ναι. Άρα. Άρα κομμουνιστές. Άρα. Ναι. Αν και στην Πάτρα κυριαρχεί το πατρινός παρά το Καλά του έκανε. άστο. Πάντω η κυβέρνηση έκανε κάτι καλό με το που βάλε την πελώνη για εκπρόσωπο τύπου. Δεν μπορεί να πει. Τη άδεια στην κομονδία έχει προσφέρει, ναι. Μπερδεύτηκα κυρία Σαμαρά μου όλε αυτέ τι ερωτήσει. Κοίτα να Σε σχέση με τον Ταραντήλη, να τα λέμε τώρα αυτά. Είναι πιο γρήγορο, ρε παιδί μου. Δηλαδή τη πετάνε την ερώτηση παπ. Αυτή κατευθείαν. Δηλαδή το πετάει στην πόρδα στην ασάφεια, ρε παιδί μου και ξεφεύγει γλιστρά. Είναι χέρι, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι πιο τσακπίνε. Α, οκ. Okay. Σ' άρεσε, Προτιμάς από τον τα Ταραντήλη, ν. Μπράβο, εντάξει. Ε, ο. Ε, ο... Περιορέψτε να σου πω εγώ τώρα. Ρε φίλο Ταραντήλη ήταν εντάξει, ήταν άβγαλτο το παιδί, δεν ήξερε, δεν ξέρω τώρα γιατί το μάλανε αυτό. Εδώ... Εμένα ε... μ' άρεσε ο Ταραντήλη κάπου, κάπου μου άρεσε. άρεσε, κάτι μου βγάζει. Τι να σου πω τώρα, σου πω ψέματα. Όχι, όχι, προτιμήσει είναι αυτά δε προτιμήσει. Κάτι που έμιαζε με τον κριτή από το GNTM, κάτι, κάτι, δεν ξέρω. <χα> α, ναι, μπράβο, ναι. Για τον Κυρανάκι λοιπόν, αυτό τώρα που έγινε χθε, Ήταν παιδί μου λίγο μια παραφωνία. δεν ξέρω. Μήπως, θα λέμε, μήπως, θα το λέμε έτσι ή θα το λέμε ρουφιανάκι κατευθείαν. Είναι ρουφιανάκι χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Ο, ο, ο Ρουφιανάκη, λοιπόν, χθε τον πήρε, νομίζω, σαν σα το σκυλί στα μπέλη. Δεν του είχαν εξηγήσει, μήπω ότι έχουν στερέψει τα λεφτά τη Λίστα Πέτσα. Γι' αυτό, μήπω και ε, δεν ήξερε ο άνθρωπο. Περίμενα άλλη αντιμετώπιση, εγώ θα ρωτήσω. Και πραγματικά, απαντήσει ακόμα απαντήσω, γιατί στο να δώσετε στη δημοσιότητα το όνομα δεν και το όνομα. Δεν το Από πού, από τη Ράνια Τζίμα. Α μου τον πετσόκοψε. Αυτή είναι η φάση πώ τον πετσόκοψε έτσι. Πώ του γάμισε έτσι, ρε Μανέα. Πώ του πατσόκοψε έτσι, ρε πω. Καλά, η Τζίμα, ναι. Τα να μου αλλά... και τα αρχίδια μου. Αυτή ήταν η φάση. Τα γαμπεις όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Απλά θέλω, θέλω να πιστεύω ότι δηλαδή, δηλαδή πρέπει να ξαναβάλουν λίγα λεστάκι ακόμα. Γιατί βλέπω από τους δημοσιογράφους αρχίζουν και ξέρω, ξυπνάνε. Όχι να ξυπνάνε. Ε, αν τα παντάνε ρε παιδί μου. Είναι, α, δεν είναι σωστό αυτό για μια κυβέρνηση έτσι. Κοίταξε. Σαν, λεφτά υπάρχουν για τέτοιες δουλειές. Ελπίζω κι εγώ ναι, να δώσουν. <Ρε>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 Γεια σου Αποστόλη. Για όλους αυτού αυτούς που αγωνίζονται για έναν καλύτερο κόσμο και για αυτούς που πιστεύουν ότι ο ήλιος αναπηδεί για όλο τον κόσμο αδιαβούς στις στράτες το αγώνα σύντομη. Γεια σου. Απορία προς Υπάρχουν βίντεο από τη Νέα Σμύρνη Κάθε φορά υπάρχουν από παντού Αλλά από χτες το βράδυ Και την ώρα που γινόντουσαν τα επεισόδια με τον αστυνομικό τραυματισμό του αστυνομικού Και κυρίω μετά Πάρα πολλά βίντεο τραβηγμένα από τα μπαλκόνια Και βγαίνουν και συνεχώς Κανένα από αυτά Δεν κρίναν άξιο να παίξει στα κανάλια εθνικής εμβελίας που είναι εθνική περιουσία, δημόσιος χώρος και, και και Με πιο σκεπτικό και με πιο κριτήριο. Δεν είναι είδηση ότι πλακώνει στο ξύλο και σέρνει ένα νέο παιδί που τον ξετρίπωσαν από μια πιλωτή ή αστυνομική. Δεν είναι είδηση ότι χαστούκίζει μια κοπέλα που πάει και του λέει κάτι. Αυτός, ο μάγκας, ο αστυνομικός, χαστούκι κανονικό. Δεν είναι είδηση που κυνηγάνε διάφορου σε μια αντιπροσωπεία, νομίζω, αυτοκινήτων. Τι είναι αυτό που μπαίνουν μέσα και τον χτυπάνε τον α, άνθρωπο. Όλα αυτά δεν τα αξιολογούν ως είδηση. Και μόνο σωστά ο πεσμένο αστυνομικό, προφανώ. Όλα τα υπόλοιπα τίποτα, λίγο χώρο για το ξεκάρφωμα. Για το ξεκάρφωμα. Δεν θα βρούνε ποτέ. Τουλάχιστον 10 βίντεο τα έχουμε αναρτήσει εμεί. Προφανώ μπορούν να τα πάρουν από εμά, από όλου. Μπορούν να τα πάρουν και να. κάνουν το περίφημο άλοθη της αντικειμενικής ενημέρωσης, γιατί όλα αυτά είναι και αιτίες αυτών που συμβαίνουν. Ο τρόπος που τα μέσα ενημέρωσης τον τελευταίο 1,5 χρόνο συμπεριφέρονται είναι αιτία αυτών που γίνονται στο δρόμο και αυτών που θα γίνουν στο δρόμο. Δεν είναι η πρώτη αιτία, αλλά είναι μία από τις αιτίες. Ειδήσεις τώρα από την Ελληνική Αστυνομία. Η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάτου. Η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να πέσει, παρά τα ύπουλα χτυπήματα που δέχεται από αναρχοάπλητους τους δρόμους και τις πλατείες. Το πραξικόπημα που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ... Πφ. Θα αποτύχει, ενώ ο εμφύλιος που κήρυξαν από χθε θα έχει μόνο μια απάντηση. «Θα σας γαμίσουμε, θα σας σκοτώσουμε» που είπε και ο αγαπητός συνάδελφος. «Η νέα Σμύρνη θα γίνει ο τάφο σας». 27 σταθμευμένα αυτοκίνητα συνέλαβε η αστυνομία χθες το βράδυ. Τα 18 από αυτά δεν πρόβαλαν αντίσταση ενώ τα υπόλοιπα 9 συνεπλάκησαν με τους άνδρες της ομάδας Δίας οι οποίοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν βία σπάζοντας καθρέπτες, μπαρμπρί και προφυλακτήρες. Δεν το θέλαμε αλλά τα αυτοκίνητα αυτά ήταν αντίθασα οπότε χρησιμοποιήσαμε την νόμιμη βία που προβλέπεται για οχήματα. Δηλώσε ο Υπουργός Μιχάλης Χρυσοχο σε όλα τα αυτοκίνητα της Αθήνας λέγοντας χαρακτηριστικά «Καλό όλα τα γιοταχή της πόλη να μην αντιστέκονται στους άνδρες της αστυνομίας, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα θέλουν όλα φαναρτζίδικο». Το πρόγραμμα των ξυλοδαρμών τη τελευταία εβδομάδα ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με αυτό, σήμερα Τετάρτη, ξύλο θα πέσει στην πλατεία Κύπρου στην Καλυθέα, αύριο Πέμπτη, ξύλο θα πέσει στην πλατεία Εσταυρωμένου στο Εγάλαιο, μεθαύριο Παρασκευή στην πλατεία τη Αγία Παρασκευή, ενώ το Σαββατοκύριακο, ξύλο θα πέσει στι πλατείε Κλαθμόνο, Κάνιγκο, στου κάθετου δρόμου τη Σταδίου και στου πέριξ δρόμου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Φωτογραφίε του Πρωθυπουργικού Ζεύγου στα κοσμούν τα αστυνομικά τμήματα αλλά και όλε τι δημόσιε υπηρεσίε όπω αυτό συνέβαινε όταν είχαμε βασιλεία στην Ελλάδα. Αυτό αποφασίστηκε σε κυβερνητική σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Όπω είχαμε επί δεκαετίε φωτογραφίε του Βασιλέα Παύλου και τη Βασιλίση Φρυβερίκη, έτσι και σήμερα μπορεί να έχουμε φωτογραφίε ενό άλλου βασιλικού Ζεύγου του Πρωθυπουργού μα Κυριάκου Μιτσοτάκη και τη συζύγου του Μαρέμ. Γραμπούσκι. Αυτό δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπο, δηλώνοντα ότι τα κάδρα θα κρεμαστούν από αύριο το πρωί σε όλα τα δημόσια κτίρια. Οι διαστάσει των κάδρων θα είναι 80 εκατοστά ύψο επί 55 εκατοστά πλάτο. Εξαίρεση θα αποτελούν τα κάδρα που θα κρεμαστούν στην πρόσωψη τη Βουλή που θα έχουν διαστάσει 25 μέτρα ύψο επί 13 μέτρα πλάτο, ώστε να φαίνονται από όλου. Και ολοκληρώνουμε με μια είδηση που μόλις μας ήρθε... Συνελήφθη από την αστυνομία... Ο καταζητούμενος αντιπρόεδρος της χρυσή Αυγής... Χρήστος Παπά... <laughs> δεν αντέχω αυτό... Ωραίο κάθε μέρα... Ωραίο, θα το Ωραίο. Λοιπόν, καιρός, καιρός... Καιρός θα ήταν το κράτος... Και η αστυνομία να μη σπέρνει το μίσος... Γιατί δεν ξέρει κανείς τι θα θέρεις... Συνήθω δεν είναι θύελες... Αυτό που θερίζει. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, βγαίνει η Γιάννα Κανέλη στην πρωινή εκπομπή του Sky Δημήτρη Οικονόμου, Μαρία Αναστασσοπούλου. Η Γιάννα Κανέλη αναφέρεται σε όλα αυτά που έγιναν χτες και κάνει αναπαραγωγή μοταμό, -μο, όπω λέμε, αυτού που είπε χτε ο αστυνομικό και αυτό υπάρχει καταγεγραμμένο σε βίντεο. Πάμε να του μπει, εγώ δεν θα το πω για γνωστού λόγου, υπάρχουν και τα εσουρού και τα υπόλοιπα. Πάμε να του σκοτώσουμε. Έτσι, λέει ο αστυνομικό. στους άλλους εκεί με τις μοτοσυκλέτε και ξεκινάνε να πάνε να μπει και να σκοτώσουν ευτυχώς χτες το δεύτερο δεν έγινε για το πρώτο με διάφορε εκδοχές μπορεί να πει κανείς ότι έγινε. Το λέει λοιπόν η Ιλιάνα Κανέλη αυτό και ο Δημήτρης Οικονόμου δεν αντέχει καθόλου. Εγώ όμως ήθελα να δω και τα άλλα αποτροπέα. και mm -hmm. δεν τα έχω δει φίλοι μου από χθε. Τα βλέπω μόνο στο διαδίκτυο. Δεν τα βλέπουν στη τηλεοράσεις. Δεν δεν είδατε κυρία Κανέλη, δεν όλα τα έχουμε προβάλλει. Δεν, δεν μιλάγαμε προχθές για το περιστατικό. Των ποντικών ανθρώπων. Τους κάνατε άνθρωποι και ποντίκια. Τους κυνηγάγανε στα στενά. Μπήκανε μέσα σε μαγαζί. Βγαλαν άνθρωπο έξω. Το τσακίσανε στο ξύλο. Μας. Πήρανε γυναίκες. Φώναζαν οι ε, άνθρωποι την έφραση καταλάβουμε. έχετε κουράγιο να την παίξετε και την παίρνω αμάνο μου μιας ομάδας αστυνομικών που, που φωνάζει πάμε να τους γαμίσουμε να τους σκοτώσουμε εντάξει κυρία Κανέλη τώρα δεν, δεν τα επιτρέπουμε εμείς στην και εκπομπή και θα ανακαλύουμε όχι κυρία Κανέλη, Κανέλη, όχι, δω, κυρία. Κανέλη, Κανέλη δεν δε έχετε καμία ευθύνηση την ευθύνη την έχουμε εμείς εδώ και δεν σας επιτρέπουμε να μιλάτε έτσι Εδώ η κυβέρνηση βάζει τη φωτιά, τα μέσα ενημέρωση ρίχνουν το λάδι. Γιατί κάπω έτσι το, το βλέπω, σαν εικόνα. Δεν επιτρέπει ο Δημήτρης Οικονόμου. η κανέλοι έκανε αναπαραγωγή αυτού ακριβώ που υπόθηκε. Κάτι που δεν το έχουν παίξει όμω. Δεν έχει παίξει σε κανένα απολύτω κανάλι. Ενώ λέει ο οικονόμου ότι έχει παίξει το κανάλι, έχουν παίξει τα πάντα από χτε. Όπω λέει, τίποτα δεν έχουν παίξει. Αυτά τα 10 βίντεο δεν έχει παίξει κανένα. Και ε, λέει οικονόμου αυτό. Βγαίνει από τα ρούχα το οικονόμου και συνεχίζεται ω εξή διάλογο. Oh. Δεν σας να έτσι, βίντεο, δεν λέει, το το δεν επιτρέπετε να μιλάτε έτσι, κυρία Καρμέλη. Δεν μας ενδιαφέρει τι λέει το βίντεο. Εσείς δεν επιτρέπεται να μιλάτε έτσι, είστε βουλευτή. Και εγώ, να το πάρετε πίσω αυτό. Εγώ, και εγώ και μιλάω. να ζητήσετε και συγγνώμη. Ναι. Να, όχι, να κύριε, ζητήσετε κύριε συγγνώμη. συγγνώμη από τον κόσμο για αυτό που είπατε. Όχι, δεν το επιτρέπω εγώ αυτό που λέτε. Μισό λεπτό. θα πείτε Να πείτε συγγνώμη πρώτα. θα πείτε και μετά θα πείτε θέλετε. Να πω Βεβαίω. Θα πείτε για αυτό που είπατε, για τη φράση που είπατε. Εγώ την είπα, δικιά μου είναι. Εσύ την είπα, Τζο. Πριν τη μετέφερα, να ζητήσω. Δεν ξέρω συγγνώμη. τι κάνατε. Τι, ακούστηκε στον αέρα από ε, το στόμα σα. Από το στόμα σα ακούστηκε. Ζητώ συγγνώμη που Να ζητήσετε συγγνώμη λοιπόν και σα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και εσά και στον κύριο Χατζημαζίλη. Γεια σα. Γεια σα κύριε Κανέλη. Καλημέρα. Τίποτα άλλο κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε εδώ κύριε Κανέλη. Απαγορεύεται να λέτε τέτοια λόγια στην τηλεόραση. Δηλαδή έχουμε αστυνομικό που λέει αυτό το πράγμα, αυτές τις δύο φράσεις, πάμε να τους μπιπ και να τους σκοτώσουμε και το αναφέρει οποιοδήποτε, εδώ είναι η Ιλιάνα Κανέλη, θα μπορούσε να είναι οποιοςδήποτε το αναφέρει και αντί ο δημοσιογράφος να ψάξει τι εννοεί αυτός που το είπε, γιατί το είπε, ποιος του έδωσε την άδεια τι σημαίνει αυτό γιατί μιλάμε για σκότωμα, έχουν όπλα αυτοί που τα λένε αυτά, έχουν όπλα δεν έχει παίξει τη δήλωση και εγκαλεί τον καθρέφτη, η Ιλιάνα Κανέλη, Κανέλη προκειμένου, που δείχνει το τέρας. Και δεν, έχει, δεν επιτρέπει καθόλου να ακούγεται κακές λέξεις στην εκπομπή, αλλά δεν τον ενδιαφέρει η κακή πράξη που θα κάνει αυτός με αυτό το ύφος, αυτό το γουρούνι που μιλάει έτσι για πολίτες, μέσα σε μια γειτονιά της Αθήνα. Εκεί εκνευρίζει το οικονόμου, ήρθε και η ανακοίνωση του Κουκουέ, δύο τρει ώρες μετά, που λέει τα εξή. Μετά τα... Επαναλαμβανόμενα κρούσματα λογοκρισία σε καλεσμένου του ΚΚΟΕ στις εκπομπέ του πρωινού άτυπου κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Κονόμου του ΣΚΑΙ, είναι προφανέ ότι το Κουκουέ δεν πρόκειται στο εξή να ονομάσει με την ούτω ή άλλω σπάνια παρουσία του αυτέ τι πρακτικές Μπαίνουμε σε ένα άλλο level, η δημοσιογραφία στα καλύτερά τη, όπω το βλέπουμε και το παρακολουθούμε, και προχωράμε κανονικά. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρο του λαού.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 κι γουστάρι στην Ελλάδα. Αυτά τα υφάκια, τα ασφαλίτικα, βάλτε εκεί που ξέρει, Άιντε. Πού να δει, Αυτόν ποιο τον όρισε, Άιντε. Πού πήρε, που πήρε που να περασπίσει και του μπάτσου. Αυτό που σου λέω εγώ. Δεν έχω καμία σχέση, βρε βλάκα. Δεν έχει καμία σχέση Λάκα, και πει να, να γλύψει μόνο. Άιντε, συγχαμμένε, δεν τρέπεσαι. Άντε, δεν τρέπεσαι. Άντε, μου χαθεί να χάνεσαι. Βλάκα, σε αυτό που σου ρωτάω, μην είσαι τρελά. Όπου γουστάρω θα απαντήσω. Είμαι τρελό, ναι. Είμαι τρελό, ναι. Να το λόγο Θες να σας πω ποιο, Απάντησε Να σου πω ποιο! Ποιος Αυτός ένα μηδέν Να είσαι στο διάλο Στο κόρο σου <σορίσου> Βλάκα Ηλίθιε Μα γιατί μιλάτε έτσι δεν καταλαβαίνω Ρίχνετε το, το επίπεδο Δεν καταλαβαίνεις Βλάκα Είσαι καμιά τελευταία Είναι Ρουφιανακή Και του Κιρανακή Αυτός ο Κυρανάκης ο, Λεχρήτης, ο, ο, ο, ο ]ς Δεν ]ς είναι ρουφιανάκι και το κυρανάκι. Ρουφιάνο ρε, Δεν είναι Ρουφιάνος, το... να το... ορίστε, το λέω Το ψηφίζουν. Ποιοι Λεχρήτες είναι αυτοί που το ψηφίζουν Μποράς να μου πεις Η ψηφοχόρα ο της Νέας Δημοκρατίας, τι εννοείς, ποιοι Είπε για το παιδάκι, το φοιτητή, τι είναι Η ενημέρωση είναι. που έχουμε για τον συγκεκριμένο Είναι ότι λέγεται Μην λέτε ανοίγει. το όνομά τώρα, δεν είναι κανονικό αυτό ταξική, που κάνετε. Ανήκει στην ταξική αντεπίθεση. Για το χωροφύλακα που είναι χρυσαυγίτης, γιατί δεν το πέτει. Επίσης στηράτσα τη δικιά του. Ε. Γιατί το ότι ο χοροφύλακας είναι χρυσαυγίτης δεν είναι μεμπτό για αυτόν. Ε, είναι το επιθυμητό. Απο... Αποστολή. Εγώ είμαι, ναι. Χαίρετε τη Εσπέρα, πανέμο. Κουνούμε. Γεια, yeah, γεια, yeah, χαίρετε τη Εσπέρα. Χαίρετε τη Εσπέρα. Τι κάνουμε, πως... Καλά την έχουμε, πώ λέει. Χαίρετε, οφείλει, πώ έχετε. Καλώ. Καλά την έχουμε. <laughs> εγώ πήρα για να καταθέσω κάποιε απορίε. Μάλα καλό, μάλα καλό. Εγώ μάλα καλό έχω σήμερα. Ωραία, ωραία. Mm. Λοιπόν, χθε την πανόρμουρε, παιδί μου, το βράδυ με παιδιά, που υπήρχε και απαγόρευση κυκλοφορία στο αυτοκίνητο. να υποθέσω ότι ήταν παράνομο που θα φτιάξουν εκεί. Ε, βέβαια ήταν παράνομο. Ήταν στη γωνία πάνω, δεν περνάει το μηχανάκι εύκολα. <ΣΣΣ> Πώς θα πάρεις τη στροφή, μπορεί να θέλει να μπει με γόνατο. Ε, ναι, άμα πάρουν τη στροφή να πούν όμω και ότι δεν είναι μαμά, προφανώς. Όχι, δεν είναι. Αν πει με 200 στροφή Όχι. δεν είναι μαμά. 200 στροφή και με ρωτάνε μαμά και δεν είναι μαμά και να υποθέσω επίσης ότι η αστυνομική αυτή που... Αυτοαμήνθηκαν στην επίθεση των αυτοκινήτων χθε. Είχαμε την ίδια εκπαίδευση, τα ίδια μ, τεστ με αυτού που είχαν την προηγούμενη επίθεση νωρίτερα, τον προηγούμενο χρόνο στη Λέσβο και τη και την Τιλίνη. Υπονοεί ότι δεν έχουν γίνει ψυχολογικά τεστ και τέτοια. Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά. Εγώ, όχι. Το υπονόησε. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Θε να φά καμιά μπουύλα διαδικτυακή. <χει> Άιντε μαλαχισμένο. Λοιπόν, Κάτι τελευταίο αποστόλου μου ε, βγήκε και ο άλλο ρουφάνω, όχι ο Χιρανάκι, ο Μπογδάνο που είναι και πριν από εσά, να υποστηρίξει. <στονίτως> να έχουμε <στονίτως> και ένα σεβασμό και μια αυθεντικότητα στους του σε του είδου. Έτσι. Ε, εντάξει, να κάνουμε δεν μπορούμε. Να χτίσει, να πούμε. Μια, ένα χρόνο καρατίνα στο σπίτι και τι να κάνω και ο παροποστόλη, Καταλαβαίνω, αλλά να σέβεσαι ε, Εντάξει. Και βγήκε να πει ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό η αστυνομική βία τη νέα μίρνη. Σε και εκείνη τελευταί... την πλατεία ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σε μια άλλη πλατεία άλλο ένα μεμονωμένο Σε μια άλλη είναι πλατεία καλύτερο. άλλο Δηλαδή μαζεύονται πολλά μεμονωμένα περιστατικά Τα οποία είναι μεμονωμένα ασφαλώς Ναι στο σύνολο εντάξει μεμονωμένα μεμονωμένα Τι να κάνουμε Ωραία να κοιτάξουμε και το σύνολο του πλανήτη ολόκληρου Τι είναι αυτά τώρα <laughs> Έλα σε παρακαλώ έγινε μου, έγινε. Γεια σου μωράκι Αν και σε το μωράκι πάνω. Γεια σου συντρόφιστα <laughs> <laughs> Φρένια. ακούσαμε και το Μαντιέρα σα, σε μια παλιά εκτέλεση σε κομμάτια βέβαια γιατί δεν γίνεται διαφορετικά δύο στιγμές ε, πώς να τις χαρακτηρίσει κανείς αχαρακτήριστε που λέμε από χτες είναι η μία αυτή χαλαρές πιο χαλαρές είναι η μία αυτή με τα μηχανάκια που δεν μπορούν να περάσουν τις μπάρε και κάνουν διάφορες πατέντες δείτε το αν θέλετε και εσεί να χαλαρώσετε μια άλλη στιγμή που είναι ένδειξη βλακίας των αστυνομικών Είναι όταν ενώ έχει ξαπλώσει τραυματισμένο κάτω, είναι ξαπλωμένο στο έδαφο ο αστυνομικό που τραυματίστηκε, γύρω είναι δημοσιογράφοι, έρχεται μια άλλη ομάδα αστυνομικών και ρίχνει τη σκρώτη λάμψη κατά του τραυματισμένου και κατά των δημοσιογράφων. Όλο αυτό κατεγράφει από το ρεπορτάζ του Α. Και βλέπω τι αστυνομικέ δυνάμει να προωθούν. Έχουμε διαρτία. Αντώνη, δεν ξέρω με ακούτε, έχουμε τραυματία. έχουμε πεσμένο στο, στο έδαφο. Είναι αστυνομικό. Είναι αστυνομικό. Μα ρίχνουν μας εμά! Μα ρίχνουν και εμά! Ρίχνουν δυνάμεις! Ήρθε μια ομάδα δράση η οποία ρίχνει χρώτο λάμψη εναντίον μα! Για όλο του Θεού! Σεβαστέστε, ρε! Έχουμε τροματία! Εντάξει, τώρα εδώ πέρα. Βλέπουμε την ομάδα με τα μηχανάκια έτσι, την ομάδα Δέλτα, η οποία αντί να κυνηγά τι διαδηλωτέ, κυνηγά τι αυτή την ώρα Προφανώς, δεν έχουν καταλάβει και τι γίνεται. Δημιουσίες. Υπήρχαν δημιουργίες, υπήρχαν δημιουργίες εδώ, έριξαν στις δημιουργίες, στις δικές yeah. τους δημιουργίες. Και λέει ο Σρόιτερ, αντί να ρίξει στους διαδηλωτές, οκ, okay, εκεί δεν μας πειράζει, δεν τρέχει τίποτα, ρίχνουν στους δημοσιογράφους, καθότι είναι άλλη κατηγορία και βγαίνει και ένας αστυνομικός, φωνάζει ο δημοσιογράφος, ο ρεπόρτερ, με το δίκιο του, Και βγαίνει και ένα αστυνομικό που είναι πάνω από τον τραυματή αστυνομικό και λέει: Έχουμε τραυματία εδώ αστυνομικό. Το λέει στου συναδέλφου του. Έριξαν αστυνομικοί στου αστυνομικού. Εμφύλιο. Γιατί υπάρχει και σε ένα άλλο επίπεδο εμφύλιο έτσι κι αλλιώ με τι δηλώσει των συνδικαλιστών. Θα σταθούμε σε λίγο σε μια από αυτέ. Ο Γέρα Πετρίτη βγήκε σήμερα στενοσυνεργάτη του Πρωθυπουργού να μιλήσει για τα λόγια που έχουν χάσει τη σημασία του. Εκείνο όμω το οποίο θέλω να πω είναι ότι και για μένα προσωπικά είναι τρομακτικό το ότι οι λέξεις πια έχουν χάσει την έννοια τους. Και πόσο εύκολα αποδίδονται ταυτότητες στους πολίτες. Δηλαδή, και πόσο εύκολα αποδίδονται ταυτότητες στους πολίτες. Δηλαδή, είναι αδιανόητο σήμερα να αποδίδονται εκφράσεις όπως χούντα, fasistes, δολοφόνι, ပεδεραστές με τέτοια ευκολία. Και πόσο εύκολα αποδίδονται ταυτότητες στους πολίτες. Μ, πολύ σωστό αυτό, πόσο εύκολα αποδίδονται ταυτότητε στου πολίτε. Ο Κυριανάκης που βγήκε προχτέ και κατέβασε όλο το φάκελο Του ανθρώπου που πλακώθηκε στο ξύλο, δεν είναι απόδοση με ευκολία ταυτότητα. Δεν είπε το όνομα, το επίθετο, τι ακριβώ κάνει, που ανήκει, σε ποια συλλογικότητα είναι. Όταν ο Άδωνη έβγαινε παλιά και το Σιώρα, τον πρόεδρο των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, και έλεγε Σε για γι' αυτό τα λε αυτά, δεν ήταν ευκολία απόδοση ταυτότητα. Όταν βγαίνει βούλτεψη και όποιο είναι απέναντί τη, λέει Σε ΣΥΡΙΖΑ και δεν σου μιλάω, ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν είναι όλα αυτά ευκολία. γιατί ο κύριος Γεραπετρίτης και όλο το Μαξίμου έχει, αυτή την, έχει διαλέξει πλευρά και μας το τρίβει στη Μούρη καθημερινά για όλα τα θέματα από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού χτες που διάλεξε πλευρά κανονική. Δεν είναι όλων των Ελλήνων, απεδείχθη. Το ξέραμε, αλλά χθες μπήκε το κερασάκι. Μέχρι αυτό το πολύ απλό που λέει τώρα εδώ ο Γεραπετρίτης. Πάμε στον εμφύλιο που έχουν οι Όπω ξέρετε, οι συνδικαλιστέ τσακώνονται μεταξύ του από την Κυριακή και μετά και στα κανάλια πια. Ε, θα ακούσουμε τώρα εδώ τον κύριο Ντούμα, πρόεδρο των Ειδικών Φρουρών, να μιλάει για τον κύριο Γιάννα Καράκο. Καλά τα αναφορά στον κύριο Γιάννα Καράκο, που δεν προσλήφθηκε, που δεν μπήκε στην αστυνομία ούτε με πανελλαδικές, ούτε εκπαιδεύτηκε καθόλου μηδέν μέρες. Έχει υποχρέωση σε έναν βουλευτή που τον έβαλε στην αστυνομία και ξέρετε πώ προσελάμβανε η αστυνομία και εγώ δεν το θεωρώ κακό. Τον τελεκέτη ρή που λέει ο, ο, ο, ο Εγώ το σέβομαι. Το σέβομαι γιατί τότε έτσι ήταν τα πράγματα. Με, με τον τελεκέτη ρή λοιπόν αυτοί προσλήφθηκαν στην αστυνομία. Δεν μπορεί να είναι κριτέ αστυνομικών που χήνουν, που δίνουν τη ζωή του, δίνουν τον αγώνα του, τον μόφο του και κάνουν και λάθη. Πολύ σοβαρά λάθη όπω τα καταδικάσατε. Τροπή λοιπόν σε αυτού που τοχοποιούν και ειδικού φρουρού και αστυνομικού. Ντροπή στον κύριο Ραγκούση, Ντροπή στον κύριο Γιάννα Καράκο. του. Το αλλά τα είπα αυτά χτες. Ο κύριος Ντούμα σέβεται το τενεκέ τυρί, όπως ακούσατε. Παλιά έτσι μπαίναν στην αστυνομία. Ήταν ένα κριτήριο. Τώρα μπαίνουν με τις πανελλαδικές, αλλά είναι σαν να μπαίνουν με τενεκέ τυρί και τώρα, γιατί η συμπεριφορά τους είναι τενεκέ κανονικά. Να διαλέγετε λοιπόν όσοι πηγαίνετε σε διαδηλώσει, αν θα σας χτυπήσει ο τενεκέ ή αν θα σας χτυπήσει... με πτυχίο, πτυχιούχος αστυνομικός είναι αλλιώς όταν είναι πτυχιούχος αστυνομικός και φέρνει τον γκλοπ πάνω είσαι σπρόχνης, σου φέρνει το πτυσόμενο γκλοπ είναι αλλιώς από τον αν ένας με τενεκέτηρή τον οποίο τον σέβεται ο κύριος Ντούμας όπως ακούσαμε και βγαίνει και ο Μπαλάσκας, έχει βγει πάρα πολλές φορές τι τελευταίες μέρες, σήμερα το πρωί και λέει για το τι μάθανε στη σχολή Θα πρέπει να ξέρουν όλοι και αυτό. οι πολιτικοί ότι το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στην Ακαδημία όταν εκπαιδευόμαστε είναι ότι ο αστυνομικός δεν επιτίθεται. Ο αστυνομικός βρίσκεται σε άμυνα την και κυριακή, αντιδρά όμως, από την άμυνα Έτσι λοιπόν... Όσοι πάνε στη, πάνε στη σχολή, μάλλον όλοι πάνε στη σχολή και με τον Τενεκέ Τυρί και οι πτυχιούχοι, μαθαίνουν να μην επιτίθενται. Όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίε τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι άμυνα. Αμήνονται οι αστυνομικοί. Το είχε πει και ο Πολύδωρο, ο παλιό υπουργό δημόσια τάξη, ότι τα απερήφανα ΜΑΤ είναι αμυνόμενα. Το θυμόσαστε, δεν το θυμόσαστε. Πρέπει να τα κάνουμε μια επανάληψη όλα αυτά κάποια στιγμή. Να θυμηθούμε τι λένε οι δημόσια τάξη αυτό τον τόπο. Με αυτή την πολύ ωραία εικόνα του Τενεκέ Κλείσαμε για σήμερα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Τον εγώ είμαι, Αποστόλη. Έλα Αποστόλη μου, καλησπέρα. Είμαι ένα φανατικό ακροατή σα, κουνούμαλο κι εγώ. Είστε διάλο ανώμαλοι όλα κουνούμαλα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Είναι πολύ αγανακτισμένο. Θα ήθελα να μου πει εσύ, Αποστόλη, μήπω σου θυμίζει κάτι αυτό με του μπάτσου που ένα άτομο το χτυπάνε καμιά εικοσαριά-τριανταριά. Πάει πουθενά το μυαλό σου. Σε τίποτα σβάστηκε και τέτοια. Κάνανε τέτοια. Ναι, μωρέ. Ναι, μωρέ τα παιδιά. Ή...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 Την έχω, γιατί. Την οι δεξίη δεν έχουν τέτοια. Η ικανή την έχουν. Ναι. Θα βγει. Και επίση η κυρία Μάνδρου θα βγει να πει τώρα. Αυτοί οι αστυνομικοί έχουν μάνε. Έχουν παιδιά. Όταν γυρίζουν σπίτι του, τι θα πούνε στα παιδιά του. Ότι πήγα και έδειρα τα παιδάκια που κάνανε ποδήλατο και του γονεί του. Κάνε μου λιγάκι του. Μια ώρα στο τηλέφωνο. Του να σου κάνω. Δεν θέλω ναι. να σου κάνω λιγάκι. Ό, Μ, ναι. Ναι. Να σου κάνω λιγάκι. Κάνε μου λιγάκι. κι εγώ αμέσως θα Ήρθε mail από τον προϊστάμενό μα να μην κάνουμε καμία εκδήλωση έτοιμο για την κυκλοπέμπτη υπαπόκριση στα πάντα στα σχολεία, γιατί θα θέσουμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Μπράβο. Και κατά τη ερώτηση που του έκανα, και το ρωτώ: Αν ένα μαθητή μου έχει ντυμμένο, μασκαρεμένο, τι θα κάνω, το μασκάρε, Άμα το παιδί έχει ντυθεί αστυνομικό, δεν πειράζει. Αν, αν το δύο... κολόπεδο έχει ντυθεί τίποτα με κουκούλε, αλφάδια και τέτοια, θα το πάρει ο διάολο. Α, οκ, okay, ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πρέπει να κάνει και ένα Υπουργό. Εγώ τα λέω. Εσύ τα λες αλλά κάποια ζώα δεν σε πιστεύουνε. Δεν με πιστεύουν. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα. Έλα, ρε Αποστολή από Δανία, ο Δανοκουνού, μάλλον. Δεν μου λε, ρε Νταλούρδο, τα έχει γαμίσει όλα, έτσι. Ό,τι μπορώ, έτσι... κάνω, ό,τι μπορώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παλεύω για το καλύτερο, νομίζω τα πάω καλά. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Mm. Με, το, με το αζημίωτο, πολύ καλά. Και αυτό ξαναπέσαι, με το αζημίωτο. Ναι. Ρε Αποστολή, δεν μου λε, όλοι οι γαμίτε, όλα τα ρουφιανάκια και οι πουσπαράδε έχουν μαζευτεί εκεί πέρα, έτσι. Και γραμματρελάρουν εντελώ οι γαμίτε. Πού εκεί πέρα. Εκεί, στη, στη νέα δημοπρασία που έλεγε και ο συγχωρεμένο ο Τσιμάρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλό αγώνα και νομίζω ότι ο λαό πρέπει να ξυπνήσει και να ρίξει και καμία. Και τώρα γιατί σε ας... λίγο, μωρέ, κάτσε. Σε τρει μήνε τελειώνει το Σαρβάιβορ μετά. Τώρα δεν μπορούμε, έχουμε δουλειέ. Αυτό να μου πει. Έχουμε είναι... να βγάλουμε πολύ... καινούργιο Μάστερ. Σε ΕΦΕ, έχουμε, έχουμε, ε. έχουμε, έχουμε. Πολύ ξύλο πέφτει και γάμισε τα να πούμε. Πρέπει να αντιδράσει ο κόσμο. Δεν μπορεί να τι τρώει συνέχεια. Το θέμα ε. είναι ότι πέφτει πολύ ξύλο και απογαμίσει τίποτα. Αυτό να μου πει και ο Παφήνε το και πει. Το ξύλο έχει δύο άκρες. Να το ξέρετε, δεν σας φοβόμαστε, ούτε θα σκύψουμε το κεφάλι. Και το ξύλο έχει δύο άκρες πάντα. Να το ξέρετε, αν το πάρει ο λαός, τότε θα φύγετε νύχτα. Λοιπόν, για να λειτουργήσει και τα άλλο λίγο, για να μπουν οι κόλλοι στις θέσεις τους, γιατί το παραξυλώσανε οι μαλάκες.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 Όταν λέω άπειρα εννοώ χωρί πειρα, έτσι. Μην βάλει τίποτα σφαίρε στη και μα καρφώσει γιατί καιρού πιάνω. Α, δε, α, όχι άπειρα, αριθμητικά άπειρα. Όχι, όχι άπειρα. Γιατί, γιατί παιδάκια άπειρα, μάζευε Μαι. κι άλλο κλεκτός τη κυβέρνηση που τώρα είναι στην Μπουζού. Τέλο <laughs> πάντων. Άπειρα, <laughs> άπειρα, <laughs> άπειρα παιδάκια.